τις αποδοκιμασίες του έχουν πετάξει αυγά καφέδες και νερά καθώς κάποιοι εργαζόμενοι έχουν πετάξει σκουπίδια και στην είσοδο του Υπουργείου που έχουν βάλει φωτιά βλέπετε λοιπόν, τις αποδοκιμασίε του κόσμου βλέπετε λοιπόν... τι συμβαίνει βλέπουν να το το εργασίας, τη στιγμή σκουπίδια. η πόρτα όμως είναι κλειστή και υπάρχει βροχή από αντικείμενα Απίστευτε καταστάσεις. Δεν λέει να φτιάξει ο καιρό με τίποτα. Είχαμε τι βροχέ τη άλλες, τώρα έχουμε και αυτέ τι βροχέ από αντικείμενα. Εκτοξεύονται σκουπίδια. Απίστευτε καταστάσει είναι όλα αυτά. Δεν είναι απίστευτε σκηνέ. Σκηνέ είναι κανονικέ. Έτσι πρέπει να είναι Έτσι σε μια σφαίρα. Έτσι πρέπει να είναι. για λόγου που δεν έχουν ελυθεί 500 χρόνια τώρα βέβαια. 500 χρόνια μιλάμε για ανθρώπου που τα σκουπίδια μα. Για αυτού λοιπόν το ελληνικό κράτο και το προηγούμενο και τούτο εδώ που είναι και αριστερό, πάντα έχει ένα πρόβλημα να του δεχτεί, να του αποδεχτεί. Άμα είναι κανένα λαμόγιο για να το φτιάξουν δικό του εκδότη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αμέσω τον ξεπλένουν, τον ξεκαθαρίζουν, ανοίγουν οι πόρτε, τον δέχονται οι υπουργοί, σκύβουν οι υπουργοί μπροστά του και κάνουν τα αιτήματά του πράξη. Εδώ που είναι εργαζόμενοι που είναι με στα σκουπίδια όλη μέρα, έχουμε πρόβλημα. Και είχαμε και με του παλιότερου πρόβλημα πάντα. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίω θα βρεθούν μερικοί και θα πούνε συμβασιούχοι και δεν πρέπει να μπουν γιατί ορίζει το Σύνταγμα και στην άλλη περίπτωση ορίζει το Σύνταγμα να μην περνάνε τροπολογίε από κάτω. Οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίε του τόπου φτιάχτηκαν από το ελληνικό κράτο, από υπουργού, από τροπολογίε ντροπή νύχτα, μέρα. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Πάντα. Λίγα κάνουν κάτω. Λίγα κάνουν τώρα είναι μπροστά στη Βουλή. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν το δίκιο του. Πολύ άσχημη κατάσταση στην Αθήνα. Όλοι με στα σκουπίδια ζούμε. Μαζί του. Να κάνουν ό,τι μπορούν, να καταφέρουν ό,τι μπορούν, τουλάχιστον ε, σε αυτό το δύσκολο έργο που κάνουν, να μην έχουν κανένα απέναντι. Μην τολμήσει κανένα λαμό, γιατί ο δημοσιογράφος, και βγει και πει ότι ναι, μα έχουμε βρωμήσει και έχουμε κάνει και του χαλάει την εικόνα, και οι τουρισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Με ανθρώπου απλήρωτους, με ανθρώπου που του κοροϊδεύουν, οπότε λογικό είναι να τα κάνουν όλα αυτά. Αλληλεγγύη, κουράγιο μαζί του, ό,τι και να γίνει, μέχρι όπου και να το πάνε, μέχρι οτιδήποτε γκρεμίσουν και οτιδήποτε εκτοξεύσουν. Που λέει Χιάν Αμπουρσούκου, εδώ εκτοξεύουν σκουπίδια. Και ο τουρισμό, κύριε. Ρεσκεύει. Η Ιταλία, έξω. θυμάμαι πριν δύο χρόνια, είχε σκουπίδια λόγω Τουλάχιστον Δεν έγινε κανεί ρεσκεύμα. Δεν ρεζίλη. έκλεισε η Ακρόπολη. Να το πούμε κι αυτό. Σκουπίδια-σκουπίδια είναι σκουπίδια, ανοιχτή η Ακρόπολη για τον Κινέζο. Δεν, σε όλε τι χώρε γίνονται αυτά. Όλοι είναι μαθημένοι και γαλουχημένοι και υπάρχει γνώση πια και των τουριστών και στην Ιταλία σου λέω και στην Ισπανία πριν λίγο καιρό πριν κάνα δύο χρόνια πάλι είχε επεισόδια και στη Γαλλία και η να κάνει απεργίες και ακυρώνονται πτήσεις και κλείνει και ο πύργος του Άιφελ παντού γίνονται όλα αυτά καταλαβαίνω το φόβο των ανθρώπων των βολεμένων ε, με τις μαζικές κινητοποιήσεις αλλά δεν θα αλλάξουμε και την ιστορία αυτά θα γίνονται πάντα μόνο έτσι κάτι αν μπορεί να κατακτηθεί σε αυτή την λίγο να κατακτηθεί τώρα μέχρι να αποφασίσουμε να τα κατακτήσουμε όλα. Να μην έχουμε ανάγκη κανέναν εργοδότη για τα σκουπίδια να μην έχουμε ανάγκη τίποτα. Σύντομα νομίζω. Τέλος πάνω λύσει υπάρχουν νομίζω και από το Δήμο ο Καμίνης είναι ευρηματικός σε αυτά να τα κάνει ένα installation ναι. Ε, να, να, γύρω από τα σκουπίδια να έχει να πλέξει κάτι ξέρω Ξείτε, εγώ ένα πλωβεράκι μια κορδέλα το... να, να γίνει ένα έργο τέχνη παντού. Κάπου έβλεπα χθες η Αθήνα πολίτου της τέχνης. Α. Κάπου στο Κολονάκι δεν θυμάμαι είχε ένα λόφο με σκουπίδια. Mm. Αν πάει ένας και βγάλει μια selfie. θα γίνει μόδα αυτό. Δεν θέλει και ναι, πολύ παιδίνει. ο κόσμο. Ναι, δεν θέλει και Μια πολύ. κόκκινη μπογιά να πετάξει ναι, πάνω, ναι, ναι, ναι. έτσι, για τη μέλητη. Τι κάνουν οι ατενίστα. Τι κάνουν, να, να βάψει όλα. Τους λόφους. Να όχι, τους το κάνουμε ναι, το σκουπίδια. Λόφους, σκουπιδιών, σκουπιδιών, ναι. Ναι. Να τα Να τα Να τα ποπ. Να είναι γραμμέ. έχει το δικό Ένα πάνω στο τέτοιο. Είναι κράτο, το Ναι, ναι, το Λόγω <laughs> ναι, ναι. λοιπόν τελείωσε. Να σου πω, θα είναι ωραίο κάθε σακούλα ένα χρώμα και θα μυρίζει και ημπολιά. Κι να σύμφω. και σύνθεμα Κάθε σακούλα ένα χρώμα. Μπράβο. Κάθε καμπάνια. Χρώμα. Κάθε χρω... καμπάνια. Όλοι μαζί βρωούμε. Καμπάνια. Ναι. Και κάθε χρώμα μια σακούλα. Όλοι μαζί βρωούμε. Είναι επίση πολύ ωραίο. καλό. <laughs> συναυλία. συναυλία. Μεγάλη συναυλία. Με το νιόνιο. <laughs> Όλοι. Πάμε. <laughs> Γιούργια, κατευθείαν Φέρνουμε και μια σακούλα σκουπίδια Στο παραδυναϊκό στάδιο πούμε. Γιατί να τα έχουμε στο σπίτι Πρώτη, πρώτη σακούλα <laughs> <laughs> <laughs> Του 2004-2017 <laughs> Λοιπόν αυτά τα σακούλα παλάβα γίνονται... από γίνονται... νάιλο, λιψόνου, Σακούλα από Νάιλον Εδώ το έχει βλέπεις Σημαία, ναι, ήταν ναι. εντάξει. Ναι. Ε, και γίνονται όλα αυτά Τη στιγμή που έρχεται ρευστότητα, το έχει πάρει χαμπάρι Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είχα δει πτήσει προ Ελλάδα από ρευστότητα. Το είδε ο Τσίπρα. Άμα το δει ο Τσίπρας, δεν χρειάζεται να το δούμε όλοι Το είδε χτε και τόπε στου υπουργού, κατενθουσιασμένοι, οι επιτυχημένοι. Δεν πρέπει να λέγεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρέπει να έχει τίτλο Οι επιτυχημένοι, οι αποτελεσματικοί. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι μένα ένα ύφο σοβαρό. Ότι είμαι υπουργό τώρα. εγώ. Uh -huh. Καμώνονται του σοβαρού και του υπουργού. Ότι αυτοί αποφασίζουν τάχα μου που για να πάνε από το, μία, από το ένα γραφείο στο άλλο πρέπει να πάρουν άδεια από την Τρόικα. Παρόλα αυτά αποφασίζουν και ήταν και ο Τσίπρα ο πάνω ηγέτη με σταθερή φωνή. Εγώ τρελαίνω μετά βλέπω τον Τσίπρα. Γιατί δεν το έχει το πακέτο αυτό. Εντάξει. Αυτό ή το έχει ή δεν το έχει. Μπορεί να το έχει σε 15 χρόνια. Προ το παρόν είναι ένα νέο παιδί που πασχίζει, ναι, χάρηκα. Κρίνω τη νιώτη όμω, δεν θέλω. Είναι φθηνότατο. Δεν κρίνω τη αν κατάλαβε. Δεν κρίνω τη νιώτη. Την απειρία τη νιώτη. Την απειλή. Νιώτη είναι το ζητούμενο. Όλα αυτά. Δεν κρίνω τη νιώτη και τα youth. Κρίνω αυτό που βλέπω. Τη δυσαρμονία εικόνα. Έργων συμπεριφορά. Πώ βλέπει ένα παιδάκι μικρό και στο παίζει μεγάλο και πάει να σου εξηγήσει διάφορα φαινόμενα, τον αφήνει να μιλήσει, ξέρει εσύ τι θα πει, ξέρει που έχει λάθο, παρόλα αυτά δεν το διακόπτει. Ε, αυτό πρόκειται και με την συγκεκριμένη εδώ κατάσταση. Χθε λοιπόν ο Αλέξη Τσίπρα μίλησε για τη ρευστότητα και για το ζεστό χρήμα που έρχεται. Γνωρίζαμε και πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ότι υπάρχει, είχε διαμορφωθεί ένα περιβάλλον, θα έλεγα ιδιαίτερου επενδυτικού ενδιαφέροντο. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό το περιβάλλον ήταν πρωτοφανέ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα λοιπόν με την ολοκλήρωση τη αξιολόγηση, με τη θετική διέξοδο σε σχέση με την προοπτική βιωσιμότητα του χρέου, με την άρση τη αβεβαιότητας, αυτό το ενδιαφέρον δεν υπερβολεί παίρνει τα χαρακτηριστικά ενό μεγάλου κύματο. Τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ρευστότητα. Ζεστό χρήμα που ιδρύει στην αγορά και στην πραγματική οικονομία. Η ανάσταση, παιδιά. Για όλα τα ψέματα. Φίλε όχι πλούσι! Uh -huh. Α, κακ! Κέι, κέι, κέι! Τι δεν είναι ζεστό, κέι! Το αγγίζε. Σουπα ναι, να μην το αγγίζει. Σούπερα, μη τα χάσει. Είπε, είναι ζεστό, Στο ζεστό το κουμπάμα αυτό. κουμπάκι. Όχι. Ε, ναι, είναι καυτό, δεν είμαι. Εντάξει. Πώ, πώ. Το περίμενε. Έρχεται το χρήμα. Έρχεται. Καλώ ήρθε το δολάριο. Ξανά, μανατά τα ίδια. Άντε. Και ο Σαμαρά έχει μιλήσει για μια ρευστότητα. Τα Λίσου, και του ζουμπουρλούδικα. Έρχονται. Ρευστότητα. Τα capital control θα πίνουν έτσι όπω είναι. Όχι, 2.000 το μήνα. Αλλά ποιο έχει να βγάλει 2.000 το μήνα. <laughs> πόσοι είναι αυτοί που θα βγάλουν 2.000 το μήνα που βάλανε τα κάρτα. Κατα Αυτό το λένε 6 μήνες. είναι να γίνει τώρα. Ε, το είναι να γίνει, ε, το, καλά, το λένε έξι μήνε. Καλά, το Ποτσένα Κόπουλο, συγγνώμη, ότι τι. Αφισβητούμε και όλα. Έχει πει από το Δεκέμβρη του 2016 ότι θα έρθουν τα Capital Control και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Από λόγια ναι. θέλω ναι. να πω. Αλλάξαν οι συγκυρίες, ε, ε, Αν βέβαια. κάτι έρχεται με αεροπλάνα, είναι τα λόγια και οι μπαρούφε και τα φούμαρα. Όλα τα άλλα ε, είναι ένα θέμα. Επίση, η ρευστότητα που θα έρθει. Τι από αυτή τη. Τι... Α δεχτούμε τη λέει αλήθεια ο Τσίπρα χρήμα. Τι χρήμα θα πάει στι τσέπε, ποιον, με τι κανόνε, πώ. Γιατί μπορεί να έρθει χρήμα, ναι. Αλλά πώ θα Και Γιατί πάει... κρατήσει θα έχουν από αυτό. Τι, τι κρατήσει. Γιατί τα βλέπω. Τι θα έρθει θα το χρήμα, θα πάρουμε τι αυξήσει του μισθού Σε όλα αυτά στι συντάξει. Θα γίνει πανικό εδώ. Αχ, θα χαλάμε. Με δεδομένο και θα. Και δεν θα μα τα βάλει στο εισόδημα να, να, να, να μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Θα Σαν θα θα τα πούμε. εύκα, το κερατό μου. Το εύκα. Σαν τι εισφορέ. Τι εισφορέ που τι πληρώνουμε στα ταμεία, αλλά θεωρούνται εισόδημα. Η αριστερή κυβέρνηση το κάνει αυτό. Η αριστερή κυβέρνηση, να μην το ξεχνάμε. Η οποία μείωσε και το αφορολόγητο το ρίξε το αφορολόγητο η αριστερή κυβέρνηση γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μια δεξιά κυβέρνηση. Δεν το είχε κάνει. Εμείωσε, ναι, αλλά χάσαμε και τον Ευκλήτησα καλούτο για αυτό το λόγο. Δεν που πήγε, το χάσαμε. Αφού. τι, δεν παραιτήθηκε μετά από 9.000, σαν Όχι, παρα... Όχι, δεν παραιτήθηκε. Τι λε, παιδί μου, αυτό έχει πει. Το είχε πει. <laughs> έχει δίκιο. Είναι οι άνθρωποι που πρέπει να θυμάται. Παραιτήθηκε. Η ανάπτυξη λοιπόν που έρχεται την περιέγραψε χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Λέξη Δεν αρκεί σε καμιά περίπτωση απλώ να διαχειριστούμε αυτό το momentum αλλά να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι η δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, η ανάπτυξη θα είναι για μια ακόμη φορά μια ανάπτυξη για τους λίγους. Ώστε όπως είπα πριν να μην διαχειριστούμε απλά το momentum να το αξιοποιήσουμε. Για δε το momentum, έχουμε μετά εκτενές απόσπασμα και εφιέρωμα Για δε το momentum Για έχουμε δε, εκτενές, ε, για δε εδώ Εδώ είναι η ανάπτυξη για λίγους, το είπε ο άνθρωπος Είναι η ανάπτυξη Έτσι. για λίγους ναι, ό, τι, τι. Όχι, είναι για για λίγο. πολλούς Όχι. Εμιληκρινή. Αυτό ήθελα να πω. Είπα εγώ κάτι, είπα ότι είναι ψεύτη. Α, όχι, αλλά νόμιζα ότι έχω μια πει πει εγώ ποτέ ότι από εικόνα. Χρειάζεται φοβή... να πει εσύ ότι είναι ψεύτη. Όχι. Βάλει τα λόγια του. Να πει αυτό ότι όχι, είναι ψεύτη. Εμεί εδώ βάζουμε τι αλήθειε. Μόλι είπε ότι η ανάπτυξη είναι για λίγου. Από αυτή την ώρα ακούγεται το αληθινό Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει κι αυτό. Εμεί εδώ έχουμε πολλά αηχητικά που δεν λέει. Που Καθόλου. Αλλά που λέει αλήθειε όμω. Είναι αυτό, δεν χρειάζεται να συγκρίνει όλα. Αλήθειε αλέξη. Πέρα τραγωδία, διαβάσέ Ένα τραγούδι παλιό λέει: Λα, εμεί φίξει άλλο το ζωνάρι. Μην έχει πια την πίνα για καμάρι. Οι αγώνε που έχει κάνει δεν φελάνε, από το οφελάνε είναι αυτό, είναι διάλεκτος, mm -hmm. δεν φελάνε. Το αίμα το χυμένο αν δεν ξοφλάνε. Λα, εμεί φίξει άλλο το ζωνάρι. Η πίνα το καμάρι είναι του κιωτή, του σκλάβου που του μέλει να θαυτεί. Ιάκοβο Καμπανέλη βεβαίω, μουσική Σταύρο Ξαρχάκου, είναι το μεγάλο μα τσίρκο που σαν σήμερα. Το 1973 Καζάκο Καρέζη κάνει, κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Αθήνεων. Ένα ιστορικό έργο. Έχει περιγράψει όλη την ιστορία της Ελλάδας με πολύ ιδιαίτερο τρόπο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, επίσης, χωρίς να το ξέρουν βέβαια οι συντελεστέ, περιγράφει την ελληνική ιστορία. Αυτοί οι ωραίοι που ακούμε Τους ακούσαμε και προχτές από αυτή την εκπομπή Και μας αρέσουν πάρα πολύ Τι ακριβώς είναι, ποιοι είναι Έρχονται, είναι η post-modern jukebox, jukebox orchestra και, ε, Μεγάλο το, με, Μεγάλο ε, και, ε, Πολύ ωραία μπάντα είναι αλλάζουν, ε, Είναι πάρα πολύ, αλλάζουν και τραγουδιστές ε, Κατά καιρούς, δηλαδή κάθε τραγούδι είναι άλλη τραγουδίστρες Και έκανε διάφορε διασκευές Έτσι λίγο του 20, μπλουζ, τζαζ Δεκαετία του 20 Ναι ακόμα αρχαία όμως Και έχουν έτσι ένα μπλε κάρτα. μου. Ναι. Ε, έχουν κι άλλα και το κρύπ. Έχουν τον. Πότε έρχονται. Πολλά. Λοιπόν, έρχονται την ε, Τετάρτη που έρχεται στι 28 του μηνό στην Τεχνόπολη στι 9.30 και Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών την Πέμπτη στι 29 Και εμεί τι θα κάνουμε. Εμεί θα δώσουμε αυτούς? δύο διπλές προσκλήσει για του δύο πρώτου που θα τηλεφωνήσουν. Να πάνε την Τετάρτη στι Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα πάνε στου Postmodern Jukebox Orchestra. Μέχρι να chcesz, λοιπόν, οι δύο Chcę, να był ότι πρέπει καλοκαίρι. Αυτή η ήχη εδώ, πολύ ζωντανή ορχήστρα είναι Όντως όχι και διασκεδαστική Πολύ, είναι από αυτά που καθαρίζει το αυτή Δεν είναι αυτά που ε, Λερώνουν τα αυτιάκη Και στην γύρω περιοχή του Γκας τα... και γενικότερα Αλεπορία Αυτή η περιοχή <laughs> του Γκας είναι ένα θέμα Δονείται όλη η περιοχή από Δονείτε, ένα και μετά Συσμός μόνιμος Η νεολαία πρέπει να διασκεδάσει. Και δεν είναι και κακό. Κρίση σου λέει μετά, βέβαια. Διασκε... Μην αρχίζουμε αυτή τη φλακία. Τη λένε άλλοι με αυτό το σκεπτικό. Τη λένε αρκετοί, δεν χρειάζεται να τι λέμε κι εμεί. Πάμε να ακούσουμε άλλε βλακίε. Να α πούμε, Πετρόπουλο. Έλασε παρακαλώ. Μ' που ο Πετρόπουλο είναι υπουργό τώρα, ήταν κάποτε και δικηγόρο τη ΕΣΥΑΕ. Oh, αυτό είναι ένα ωραία. τεράστιο θέμα. Δε χάσαμε δε. Το τον χάσαμε είχαμε. Ναι. Δεν ξέρω αν είχαμε χάσει διάφορου αγώνε που δίνανε τότε οι δημοσιογράφοι. Μαθαίνουν στον τάκο όμω για τον ανασχηματισμό. Τέλο πάντων. Και. Έτσι το λέω. Τι ελπίζω να γίνει. Για τον ίδιο oh, Ότι θα έρθει ένα. Γιατί όμω. Ποιον θα βλέπουν στον δρόμο οι επαγγελματίε και θα του λένε μπράβο, βάλε μα κι άλλο, Τέβε, θέλω να πληρώνω κι άλλο. Έστω από oh, δεν το λέγανε προσωπικά. Στον επόμενο που θα είναι σε αυτή τη θέση δεν το λέγανε. το λέγανε. Ναι, αλλά δεν ήταν προσωπικό. Μα είχε βγει τρόπο. Δηλαδή τώρα στη θέση το λέγανε. Και δηλαδή. του λέγανε εγώ δεν θα πληρώσω, να πληρώνω περισσότερα για να έχω ε, σύνταξη. Ο ίδιο δεν στη Βουλή. Α, ah, ναι, ναι, τα έλεγε, τα έλεγε, και κάπου του χάρανε μετά από λίγε μέρες και όλο τη τέλο τελος πάντων... Λογικό. Ναι, δεν ξέρω τώρα Για πέστε εκεί τους δύο για να μην τα οι δύο πρώτοι που θα κερδίσουν την πρόσκληση που θα σας πούμε μετά είναι η κυρία πούλου Χριστίνα και ο κύριος Τσιλιβός Νίκος, οι οποίοι θα πάνε στο, ε, στην τεχνόπολη, την, την προσεχή Τετάρτη. Στι 28 του μήνα στι 9.30 ώρα ξεκινάει η συναυλία. Αλλά καλό είναι να πάτε λίγο νωρίτερα για να πάρετε την πρόσκληση. Θα πείτε το όνομά σα εκεί στα ταμεία: από, από Ελληνοφρένια και το όνομά σα στην Τεχνόπολη, η Chookbox Postmodern Orchestra, του οποίου ακούμε. Ναι, τελειώνει σιγά-σιγά. Ωραία. Καλά να περάσετε. Και όσοι άλλοι πάτε εκεί να περάσετε καλά. Με αυτό το σφυριγματάκι πάμε στον Πετρόπουλο γιατί προανήγγειλε, εξήγγειλε αυξήσει στι συντάξει. Οι χαμηλές συντάξεις πράγματι αυξήθηκαν. 364.000 συντάξεις μετρημένες θα έχουν τουλάχιστον 48 ευρώ αύξηση. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέγαμε ότι θα έχουμε αύξηση των, των χαμηλών συντάξεων. Mm -hmm. Και να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε και αύξηση και των άλλων κατηγοριών συντάξεων από το 2021-2023 και μετά. Όσε δεν αυξήθηκαν τώρα, θα περιμένετε θα αυξηθούν το 23 και μετά. Έχουμε αυξήσει τι συντάξει. Πού είναι το 23, μακριά είναι το 23 Όχι, βέβαια. Ε, τι, 23. Τι, τι είναι το 23. σιγά Πέντε χρόνια. Πέντε, δεν. τι έχουμε τώρα, 17 17. 6 χρόνια. Ε, ωραία. Σιγά. Τι είναι 6 χρόνια, Για ένα συνταξιούχο. Σαχθέ είχαμε Ολυμπιακού αγώνε, παιδι μου. Κατάλαβε πότε πέρασε. Όχι. Το 2004. Μα, νομίζω, αν νομίζω, να περάσει από το Ολυμπιακό στάδιο, καπνίζει ακόμα η δάδα. Ε. Ας πούμε. Από το φού που έκανε το κοριτσάκι. Κι αυτό. Τέλο πάντων. Μένα κάνει φού τη φλόγα. Μυρίζει το, το, το καμένο τόστ <laughs> του κεντέρι. Ποιο? Το καμένο τόστ του κεντέρι που είχαν πάει να φάνει τόστ και χτύπησε και έπεσε. έπεσε <laughs> <laughs> <laughs> από την Τούμπα εκεί. <laughs> από <laughs> την <laughs> <ναι. laughs> Τούμπα, ναι. Ναι. ναι. Από την Τόμπα, Τούμπα. Τούμπα. Τούμπα. Όχι ρε. δεν μπορούσα να Τραγούδι παιδί μιλανε Ναι αλλά δεν κολλάει το τραγούδι τώρα εδώ. Είναι χρουστό γι' αυτό. Δεν τα ξέρεις φάνε. Επίσης. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα ε, έχουμε ανοίξει ένα διάδρομο. Επίση, σε σχέση με το 2060, το 2023 δεν είναι τίποτα. Τίποτα, τίποτα. δεν είναι. Δηλαδή, δηλαδή βάλει το 60 μπροστά. Και όσο δεν θα έπρεπε να πει ο Πετρόπου, καταρχήν είπα ότι έχουν αυξηθεί όλε τις συντάξει, οι μικρέ. Mm. Χαρούμενοι συνταξιούχοι, πανηγυρίζουν. Mm. Ναι, ναι, ναι. Απορώ γιατί κατεβαίνουν και σε κάποιε διαδηλώσει. Τόσο και σε προφανώς. μένα μπάρμπα, ναι, οι μίζεροι γέννη. Έχουμε αυξήσει συνταξιούχοι επί αλέξη δηλαδή, εσύ, τι πίστευε, πότε θα ευχαριστημένο ο Δεν είναι με τίποτα, έτσι καλιά. Όλα του φέρε. Γιατί είναι 90 χρόνια που πονάει, πονάει το πόδι, πονάει η καρδιά, πονάει το πόδι, πονά δεν η αρδιά Και να είναι το πουλί. Και του θέλω τσίπα που σκόρω, είναι η σύνταξη δεν φτάνουν για όλα αυτά. Αφού οι 50 αρόσχετε που να φτάσουν τα λεφτά. Μύωσε αρρώστη. Μίωσε αρρώστη. Γιατί πρέπει, δηλαδή. Να φτάνει το κράτο συνεχώ, επειδή σε αλλαγή. Αυξήσαμε από προσδόκι μου ζωή. Δεν τη δίνω για τα φάρμακα. Στη δίνω για να καλοπερνά. Πάσει εσύ τα τρω στα φάρμακα μετά δεν έχει να καλοπερνά. Και τι χαλάσει. Λύστα. Λίγει στην Αποφάσισε τι θέλει να κάνει στη ζωή σου. Είναι παράλογη νομίζω. Είναι Αυτά παράλογη. που είπαμε εμείς εδώ τώρα, ο Καρανίκας θα τα κάνει λόγω του Τσίπρα στο επόμενο Είναι Υπουργικό καλά, Συμβούλιο. Ναι. Είμαι σίγουρος Αν πήκε με κάτι, επίση θα μπει. Καμιά φορά θα διαβάζει ο Τσίπρας εκεί και θα. Θα διαβάζει καμιά Λορεάλ. Τα καλλιτικά που ασάρι Θα νεγάκι. Γιατί την ίδια ώρα ο Καρανίκα. Βλέπει να προφημούνται μεγάλοι. Και που δεν κρίνουμε, δεν κρίνουμε. Ε, δεν κρίνουμε. Τώρα εντάξει. Το κρίνα κρίνα κρίναμε. Μόλι κρίναμε. Μόλι κρίνουμε είναι η αλήθεια. Όχι, α, δεν α, κρίνουμε. Όταν χρειαστεί, πάντα σχεδόν κρίνουμε. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει ένα διάδρομο, να ξέρει. Α ακούσουμε Ωρα. τώρα τι έγραψε ο Καρανίκα και τι είπε ο Τσίπρα. Η χώρα βρίσκεται σε μια νέα κατάσταση, σε ένα νέο περιβάλλον. Γιατί η απόφαση του Eurogroup δίνει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια έναν καθαρό ορίζοντα εξόδου από τα μνημόνια, από την ύφεση και από την κρίση της οικονομίας. Και θέλω να επιστήσω ότι η προσοχή σας δεν αποτελεί το τέλος της κρίσης, αλλά ανοίγει έναν καθαρό διάδρομο εξόδου από την κρίση και από τα μνημόνια, τον οποίον θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβούμε τους επόμενους μήνες. Ανοίγουμε διάδρομο Ναι, είναι ένα δύσκολο μαραθώνα <laughs> που έλεγε <laughs> ο Γιώργο. <laughs> μοιάζουν όλα αυτά τα λόγια. Εννοείται. Τα έχουμε ακούσει χίλιε φορέ γιατί άλλοι διάδρομο ανοίγανε, πόρτε ανοίγανε, ξέφωτα βγαίνανε, στα ξέφωτα βγαίνανε. Πάτισουσα στα βαρέλια, πιστόλια ναι, ναι, ναι, ναι, στα σκρωτάφουσα στα τραπέζια. Ναι, όλα τα ίδια κάθε φορά. Βιβλίο κλεισέ, σελίδα 5. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Υπάρχει με στο μου Το, κλισέ, ναι. Ναι, ναι. το οποίο δεν φεύγει, είναι αυτά με την αλυσίδα. Τι Οι λόγοι για το πρώτο εξάμεινο το κρίσιμο. Λόγοι για περικοπέ. Εκατο όχι. Λόγοι ναι, ναι, ναι. Ημερών, μετά εξαμήνου. Λόγοι μετά από Eurogroup ω θρίαμβος, ω επιτυχία. Πηγαίνουν εκεί, ανατρέχουν, σελίδα τάδε, copy paste βγαίνουν και λένε όλοι τα ίδια. Τα μαζεύουμε εμείς εδώ, τα βγάζουμε και αποδεικνύεται αυτό. Αυτοί είναι χαρούμενοι γιατί καταφέρουν πράγματα. Αλλά μόνο αυτοί τα καταφέρουν, μόνο αυτοί τα βλέπουν. είναι σου. Από το μαξί μου και κάτω, επειδή δεν βλέπει και σκουπίδια, γιατί λέει εδώ πάνω σαν σαν Κροατή, τι λέτε όλα αυτά. Εγώ πήγα, λέει, πριν περπάτησα στην Ιρόδο Ατικού και τα σκουπίδια είναι μαζεμένα κανονικά. Τα βλέπει αυτά ο Τσίπρα, σου λέει μια χαρά πάμε, ήλιο έχει. Η Ρόδο είναι καθαρή. Όλα Για ωραία. Κάνει μια βόλτα. Κανένα σμίρι είναι καημένο. Μόνο να ήταν. Το σου λέει δεν Το έχει σκουπίδια. Λόφους Τι κάνουν οι κάτοικοι. Τι να κάνουν οι Πού είναι ο Κούγιας. <laughs> δεν ξέρω, εκεί μένει. Α, δεν είμαι κάπου δεν ξέρω. Λοιπόν, ε, ο Πάνος Καμένο, έχουμε όλο αυτό το θέμα, ανακοινώσει, κάργα ανακοινώσει. Βέβαια, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχει μιλήσει ο Καμένο με τον Ισοβήτη. Να είναι το παιδί ναι, που είχε μπει σωστό, στο λογαριασμό σωστό, και ανήρτησε. Σωστό. Αυτό δεν έχει πάει με στιγμή στο μυαλό κάποιου, αλλά τέλο πάντων ε, υπάρχει ένα θέμα, φαντάζομαι θα έρθει στη Βούλη, έχουν δοθεί απάντησει. Απ' τη μία μιλάει ένα Ισοβήτη, ενοχοποιεί. Ανθρώπου καταστάσει, απ' την άλλη είναι ο Πάνο Καμένο που εμένα δεν μου πάει ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει με η Σοβίτη και να του λέει διάφορα. Όχι. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ότι το κάνει ένα υπουργό και βάζει και αξιωματικού μια κυβέρνηση να επηρεάσουν και να αποφασίσουν αυτοί αντί τη δικαστικού τι ακριβώ θα... Αυτά δεν γίνονται Αυτά τώρα. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι βρωμιέ. Κάποιε κάνουν να Δεν θα θα κάνετε, έτσι, Δεν υπάρχει τώρα. Ούτε δεν... παλιά γινόντουσαν ούτε με του Παναθηναϊκάκηδε. Mm. Όχι, Ούτε όχι. τώρα γίνονται. Είναι, είναι Στην αστική δημοκρατία είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη από την εκτελεστική. Είναι οι τρει εξουσίε που λέμε: νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική. Δεν συγκοινωνούν αυτά τα δοχεία, δεν επικοινωνούν. Και είναι, ευτυχώς, είναι ανεξάρτητη. Και Όλα αυτά λοιπόν, η σκευωρία όλη αυτή, εμένα δεν με πείθει σε καμία περίπτωση. Δεν με πείθει επίση επειδή και ο Πάνο Καμένο έχει κάνει δηλώσει στο παρελθόν πολύ γερέ. Απ' τη Λεβεντογένα Κρήτη, του στέλνω ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα και προ εκείνου που θέλουν να σκλαβώσουν την πατρίδα μα, αλλά και προ του ντόπιου συνεργάτε του. Αρχιλούμε βεντέτα μέχρι τέλου. Ή αυτοί ή εμεί. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τι πάνε σου. Σηγυρί λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου. Πλύνε λίγο τα πόδια σου. Όλα ξαφνικά μα τα λέει, έχουμε αρχίσει βεντέτα και τώρα εμεί τι κάνουμε. Είμαστε προετοίμαστοι για βεντέτα καλοκαιριάτικα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα έχουμε βεντέτε. Ή τώρα έχει ο καιρό. Όχι μπορεί να τα αφήσουμε πιο μετά ναι. Ναι, ναι, Να ναι, περάσει ναι, Πιο μετά η Βεντέτα άστο, πάνω. Από Δεν Σεπτέμβρη πειράζει. μωρέ Βγάζε γραβάτες με υπογραφές τσακαλό του Ραντεβού το Σεπτέμβρη Πες το παιδί που κάνει <laughs> του λογαριασμούς <laughs> Να τα κανονίσει τη Βεντέτα από Σεπτέμβρη Δεν χρειάζεται τώρα Εν μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο Δεν το έχω δει ακριβώς. είδα τον τίτλο, αλλά δεν μου άνοιγε και τα λοιπά Ότι οδηγάει πιλωτάρι. Πιλωτάρι ελικόπτερο του στρατού ο στου καμένου και το φέρνει ο Άδονη ω σκιώδη υπουργό άμυνα λοιπά Δηλαδή, αν γίνει Νέα Δημοκρατία, θα είναι ο Άδονη υπουργό άμυνα. Τέλειο. Φεύγουμε από αυτό, πάμε στο άλλο. Το φέρνει στη Βουλή γιατί πιλωτάρι, ενώ λέει για να πιλωτάρει κάποιο στρατιωτικού. Ο Χούντα μόνο, θα κάνει θα είναι παπά... ότι καλύτερο να θα κατεβάσει θάρματα. Εννοεί όχι τη τι... Πάτρα. Θα γίνει μια σύζευξη εκεί. Αρμάτων Πάτρα και Αρμάτων. Μικρέ είναι οι διαφορέ έτσι για Μικ... Όχι. Το άρμα μάχη έχει μεγάλη διαφορά. Εννοούσε το... τον επικεφαλή Βασιλιά Καρδάκη. Όχι, ένα κεφάλι. Αλλά και μια ροκά να βάλει αρμάτα... πάνω στο άλλο. Στο... Όχι, εντάξει, έχουμε μια διαφοροποίηση. Και αυτά τα ποπ, που δεν τα ξέρει αυτά. Πάλι το κράτο. Όχι έχει ρόι αγάπη. Πάσι μα που μα που μα που μα που Το ζωγράφ που ζωγραφίζει pop, μου τον έμαθες και μου τον λες συνέχεια. Mm, φλάχος. Άντο, από κει τσόκαρο. Μονοκράτη ξέρε, μονο Τσόκαρο, ε, ε, του Τι σημασία έχει. Ε, βέβαια, που να έχει σημασία. Κρατήδιο του κόλλου, χεστήκαμε, άσχησε. Φίστε Δεν έχουμε θέμα. Σαν σήμερα το 41 ξεκίνησε η επιχείρηση μπαρμαρόσα. Τελειώσαμε το προηγούμενο θέμα. Ποιο ήταν το προηγούμενο θέμα. Κατά του κανένα. Είπαμε, λέγαμε. ραντεβού το Σεπτέμβριο. Πέ το παιδί να τα κάνει το Σεπτέμβριο. Τέλο. Κάτι για το Υπουργείο. Θέλω δεν έχει μα. Κάτι λέγω. Και σημανά. θα φέρει ο άδειμη στην Βουλή ερώτηση αν μπορεί να έχει το δικτυακό. Το πιλοτάριο καμένο. Αυτό. Ε, θα το ε, καλά, δούμε εντάξει. στην πορεία. Όλα στο πήγε το κελπ. Ε, θα τελειώσει. Εντάξει. Πει το καθένα στο δικό, να τελειώνει. Αυτό, θα λέω κάθε. Αυτό ακριβώ. Δεν πιστεύω ότι ένα από του δύο που είναι πιο εθνικό. Μα η ηθικότητα του ενός έχει να κάνει με την ηθικότητα του άλλου. Ναι. Γιατί ο ένα δεν λέει ότι εγώ δεν έκανα αυτό. Αυτά είναι συγκοινωνούτα πράγματα Αυτά Μα είναι Μα γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι υποθέσεις. Και αν δεν υπάρχουν, πάντα τις φτιάχνουμε να υπάρχουν. Μπορεί να έχουν βάσει όλε αυτέ οι υποθέσει. Αλλά ποτέ δεν θα μάθει στοιχεία για αυτέ τι υποθέσει. Γιατί έτσι όπω γίνονται τα πράγματα, δεν υπάρχει απόδειξη. Αν εξαιρέσει την επιτυγή του Μένιου Είναι ω μη γενόμενα. Γιατί πια δεν, γίνει. δεν είναι ηλίθεια. Όλοι αυτοί Πάρε, μια, πάρε ένα, μια επιταγή, πήγαινε και σε ένα συμβολιογράφο, κάνε συμβόλαιο τη Ελλάδοσα. Δεν γίνεται έτσι. Από τον Κουτσόγερο και μετά μάθαμε. Ναι, από τον Κουτσόγερο και μετά μάθαμε. Ακόμη και ο έρωμο Άγιο που μπήκε μέσα βγήκε κάτι απτό. απτό. Ναι, τα πόθενέσχε που δεν τα δήλωνε σωστά. Α, περιμένουμε βεβαίω και αν το που Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την επιτροπή τη Βουλή για τον Γιάννο Παπαντονίου τώρα για να. Α, και, και για τον Κυριάκο είναι η Δεν είναι μόνο για το Γιάννη. Και και για τον το Κυριάκο. Ένα για όλους, σπιτάκι δεν δήλωσε κι αυτό. Εντάξει και εσύ. Δεν έρθει δε δε δε δε ένα το και το πει. ξέχασε. Δεν ξεχνά. Ένα μυαλό, όχι μόνο καλοκαίρι. Καλά, και δεν είναι και στην Ελλάδα το σπίτι, για να το θυμάσαι. Καλά, και δεν είναι το, το σπίτι, μου. Παίρνω να σε απέξω, λε, δεν το έχω ένα σπίτι. Τώρα στο Παρίσι κάθε πότε πα. Ναι, σιγά το. Έλα Για Σιγά πε. Σαν σήμερα επιχείρηση Μπαρμπαρό. Αποφάσισε η Γερμανία, η Ιταλία και η Ρουμανία να επιτεθούν Έξι μήνε περίπου μετά, τον Γενάρη του 1942, με τη γνωστή πανολεθρία. Του πήρε από τότε στο κυνήγι ο Ζούκοφ και του έφτασε μέχρι το Βερολίνο. Δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά. Το θέμα ποιο είναι. Απέτυχε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και του έπιασε ο χειμώνα τους Γερμανού και του συμμάχους του, επειδή καθυστέρησαν λόγω Βαλκανίων και Ελλάδα. Ήθελαν να την ξεκινήσουν δύο μήνε πριν, για να μην του πιάσει, να μην πάθουν ό,τι έπαθουν το 1814, αλλά λόγω Ελλάδα και Βαλκανίων. Δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα, υπάρχει μια δήλωση του Στάλιν που λέει: Λυπάμαι, διότι γυράσκω και δεν θα ζήσω επί μακρόν για να ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό, το οποίο αντίσταση έκρινε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Απομιλία που μετέδωσε ο ραδιοφωνικό σταθμό Μόσχας 31 Ιανουαρίου του 1943 μετά την νίκη του Στάλινγκραν και τη συνηθικολόγηση του στρατάρχου Πάουλου. Επίση, και ο Ζούκοφ έχει κάνει μια αντίστοιχη δήλωση. Έλεγε: Αν ο ρωσικό λαό κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στι πόρτε τη Μόσχας να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χύμαρο, το φίλος στον ελληνικό λαό που καθυστέρησε τι γερμανικέ μεραρχίες όλο τον καιρό που θα μπορούσαν να μα γονατίσουν. Η γιγαντομαχία τη Κρήτη υπήρξε το κορύφωμα τη ελληνική προσφορά. Αυτά τα ωραία, επειδή τα ξεχνάμε, ωραία. Εκατομμύρια νεκροί. Σοβιετική κυρίως Και χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδε χιλιάδες Από το στρατό των Γερμανών ε, Ας πάρουμε λίγο ατμόσφαιρα Της εποχής του τότε Ο έχει μια αξία όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία σε αυτά που λέγαμε πριν, η επιχείρηση μπαρμπαρός περίφημη. Ο Χίτλερ είχε βάλει, κινητοποίησε την τεράστια πολεμική μηχανή. Ήταν πρώτη φορά που τόσο μέγεθος στρατιωτικής μηχανής κινούσε για μια χώρα, κατά μιας χώρας, 3.700.000 στρατιώτες. 2.600 tanks, 7.000 πυροβόλα και 2.700 αεροπλάνα. Καλά είναι. Καλά είναι. <laughs> Καλά είναι. Σε όλα αυτά ο Στάλιν αντέταξε 2.900.000 άνδρες, 12.000 tanks και 8.000 αεροπλάνα. Ε, από τότε είχαν πέσει έξω οι ΛΑΗ. <laughs> δηλαδή, απειλούσε ο <laughs> τον άλλο με εξοπλιστικά. Αγοράζανε, αφέρτα, βγάζαν, εκεί και αγοράζανε. Συγκεκριμένα τα φτιάχνανε κιόλας. <laughs> τα φτιάχνανε κιόλας, ναι, αλλά... Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Α φύγουμε από αυτά με τη μουσική υπόκριση του Κόκκινου στρατού. Σε νεότερη εκτέλεση, εκτέλεση βέβαια σε αυτό, σε πιο φρέσκια. Γιατί την τιμούν εκεί στην Ρωσία την τωρινή, με πολύ έντονο τρόπο αυτές αυτέ τι επαιτίου. τιμούν. Ε, έχουμε τα momentum. Είναι η λέξη καινούρια. Είναι Βεβαίως. στο μη. Είναι στο λεξικό στομί. Μάλλον το ανακάλυψε ο Καρανίκα. Το πει με νεγάκι. Το momentum. Τι νομίζω. Δεν μπορεί, θα το έχει πει με νεγάκι. Με νεγάκι. στο τζίπρα Μόσο μετά Μπορεί. Να το, άκουσε, προχθές, να είναι το άκουσε κάποιος. Ωραία ιδέα, θα το λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Δεν αρκεί απλώς να διαχειριστούμε αυτό το momentum. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλά να διαχειριστούμε αυτό το momentum, αλλά να το αξιοποιήσουμε αυτό το momentum. Να αξιοποιήσουμε το momentum ώστε όπως είπα πριν, να μην διαχειριστούμε απλά το momentum, να το αξιοποιήσουμε. Άρα πριν δημιουργηθεί αυτό το momentum που σας ζητώ να αξιοποιήσουμε, Επανέρχομαι όμως, πρέπει να αξιοποιήσουμε το θετικό momentum της ελληνικής οικονομίας, έχουμε το πολιτικό και το οικονομικό momentum και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Όσες φορές, χτύπησε και το χέρι στο γραφείο, <laughs> <laughs> ή έπεσε ο φλαμπουράρης, κοπάνει το κεφάλι <laughs> κάτω, <θήνηση> τέλεισε το καφές, ναι. μάλλον. Κάποιο. <laughs> νύσταξες, λέει momentum. Άλλο καφέ. <laughs> ναι, παραγγελιά ήταν, ναι, ναι. παραγγελιά. Όσες φορές είπε χθε τη λέξη momentum, μόλις την ακούσατε. Υπάρχουν και αυτοί mm. καθηγητάδες Έχει κάνει ιδιαίτερη Συσμολογία αίσθηση αυτή. Ο Καλύβα... Όχι, ρε, Α, Ο Καλύβας Ο, ο, ο, ο Καλύβας που ξεπλένουν τη Χούντα τώρα Έχουν αρχίσει και βρίσκουν τα καλά της Χούντας hey. Φαινόταν από, το... από μικρός ο Καλύβας ότι θα τα κάνει ο αυτά εγώ τον παρακολουθώ χρόνια πριν τον ναι. πάρουν χαμπάρι πολύ Μαζί με το Μαρατζίδη Που κάνουν εκεί μια προσπάθεια τέτοια αγωνία Που έχουν όλοι αυτοί να ξεπλύνουν Να, να, να ξεπλύνουν ότι αρνητικό τα ασφαλίτες Χούντα και να κατηγορήσουν το πιο θετικό που έχει να επιδείξει ο ελληνικός λαός το, το, την πιο λαμπρή στιγμή της ιστορίας του, την εθνική αντίσταση. Δεν πιάνει ίχνος, κόκος από τα δικά τους... Πάνω στην εθνική αντίσταση, όμω έχει πολύ ενδιαφέρον η προσπάθεια που κάνουν και η δυστυχία που ζούνε. Πού φιλοξενούν όλοι αυτοί. Φιλοξενούνται κάπου. Καθημερινή, μωρέ. Καθημερινή χρόνια α, τώρα. Το, και ο Σκάι, εντάξει τώρα. Εντύπωση μου κάνει. Τι εντύπωση σου κάνει, γιατί σου κάνει εντύπωση, άντε, α <laughs> <με> το <αυτό. laughs> κάνει πολύ. Τι δουλειά έχει την καθημερινή, Ναι. Ο Καλίβα. Διάβασε τα πρώτα της τη καθημερινή του 40, να καταλάβει. Που δεν έχει βέβαια σχέση το να η σημερινή ιδιοκτησία με την τότε, αλλά η αντίληψη νομίζω είναι ίδια τελικά. «Και εσύ τσούλα των Δήμιων, επιστήμη και εσύ πρόστιχη πένα και ψοφίμι». Βάρναλης είναι αυτό. Αλλά το έχει γράψει ο Μπογιόπουλος σήμερα, έχει γράψει ένα άρθρο για τον Καλίβας Κάτσε βρήκε και τι κάνει ο Καλύβας, που διδάσκει ο Καλίβας και το έχει στον ημεροδρόμο. Έχει ενδιαφέρον, αυτός είναι ο τίτλος με τις τσούλε και τα ψοφίμια. Νίκος Μπογιόπουλος, μπείτε να το δείτε. Επειδή κάθεται το βράδυ το παλικάρι τώρα και. Τώρα βάρναλι δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Yeah. Και, και η για τη της τσούλης, έχει της της και τσούλ, Κοντοβά έχει γράψει και τη βύση τη Τσουρή. Και έχει γράψει. Και η Τσουρή στον Πογιόπλου που χρησιμοποιεί μόνο βάρναλι Σιγά. και πρέπει να ανανεώσουμε. Βάλε και λίγο, λίγο. βύση. Βάλε και λίγο βύση. Από β' είναι αρχίζει και Έλεως, το, το ένα ναι. και το άλλο. Πε τουλάχιστον το, βύση. Απλά τον είναι στο, ο βάρναλι είναι βα. Είναι μετά την α. Το έχει πει αλφαβητικά δεν έχει φτάσει το γιο τα πνευστήρια. Μπράβο. Όπω ο Τσίπρα είναι στο μη, ο μπογιό είναι στο βα. Να πάει και στο β για να έχουμε συνέχεια. Με μια θετική είδηση ότι πρώτον βγαίνουμε τον Άγουστο του 18 έξω από το μνημόνι και θα έχει και δεύτερη τετραετία ο Τσίπρας. Mm -hmm. Πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Από σήμερα θεωρώ ότι εκείνη για τη χώρα μια νέα περίοδος αλλά και για την σημερινή κυβέρνηση που έχει στόχο να βγάλει τη χώρα από την κρίση μια νέα περίοδος. Με έναν ορίζοντα δύο ετών διακυβέρνηση με την παρούσα εντολή και άλλων τεσσάρων με την εντολή που θα διεκδικήσουμε στο τέλος της θητείας μας από τον ελληνικό λαό, συγκρίνοντας τα πεπραγμένα μας με τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρώτος μας ε, μεγάλος σταθμός πλέον η έξοδος από το πρόγραμμα και την επιτροπή τον Αύγουστο του 2018. Με το λαό που δεν πρέπει να σφίξει άλλο το ζωνάρι το έλεγε η από τότε δεν την πολύ ακούσαμε τελικά έχουμε γίνει με το ζωνάρι ένα και αν κάτι μας αρέσει να το σφίτουμε. Βλέπαμε σφίτου. Αλίκη αγάπη μου σαν τις Αλίκης. <laughs> με αυτό σας αφήνουμε μας πάει στο μαγαζί το τα αύριο Γεια <laughs> σας.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 Αλλά είναι πολύ χαμηλός ο μισός. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Αξαφνικά σταματήσανε, κλείσανε τις πόρτε, με σπετάξανε έξω. Λες και είμαστε σκουπίδια στο δρόμο, τελείως. Παντού και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Δεν έχει αλληλικία. Θέλω να δουλέψω, όπω το λένε. Επειδή έχω δύο παιδάκια, έχω. Η οικογένειά μου είναι. Δεν έχω άλλου σπόρου. Τρει βάρδιε δουλεύω. Έσφυζε από ζωή, εδώ από φωνέ, από θόρυβα, από τέτοιο, ένα χαμό. Έχουν χρεωθεί οι κάρτε μα, έχουν φτάσει στο κόκκινο. Τα δάνειά μα τρέχουμε. Είναι μεγάλη μάστιγα για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα, θα συνειδητοποιήσουμε, έλα, θα συνειδητοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνω με 200 βιογραφικά. Και τι.